την περασμένη Κυριακή μιλήσαμε εδώ και είπαμε κάποια πράγματα σχετικά με τη θλιβερή αυτή και η εορτή του καρναβάλου η οποία αυτή τη στιγμή ή μάλλον αυτές τις ημέρες, μολύνει τον Ιερό Τόπο των Πατρών, τον Τόπο Εκείνο που έχει βαφεί με το αίμα πολλών Αγίων Μαρτύρων, αλλά προπαντός με το αίμα του Πρωτοπλήτου αποστόλου Ανδρέου. Είναι η κατάσταση σε τη θλιβερή και αυτοί οι οποίοι δεν το καταλαβαίνουν θα μου επιτρέψουν να πω ότι ίσως είναι και αυτή σε μια ακόμα πιο θλιβερή και αξιοθρήνητη κατάσταση να βρίσκονται μέσα στο βούρκο και να μην αισθάνονται ότι τους περιβάλλει ο βούρκος η πόλη των Πατρών βρίσκεται σε μία άθλια περίοδο και μου έρχεται στο νου αυτό το οποίο είπε ο Κύριος και το οποίο δυστυχώ πραγματοποιήθηκε όταν ο Κύριος επεσκέφθηκε άποτε την Καπερναούμ την Παραθαλασία και έβλεπε τις αμαρτίες που εγίνονταν εκεί και έβλεπε τα έσχη τα οποία έκαναν εκεί οι κάτοικοι, είπε εκείνα τα φοβερά λόγια «Και εσύ καπερναούμ η έως του ουρανού υψωτίσα έως άδου καταβιβαστήσει». Δηλαδή «Εσύ καπερναούμ που όλοι με όλη την αμαρτία τους οι μεγάλοι και οι τρανή σε δόξασαν και αισθανώσουν υπερήφανοι γιατί ερχόταν οι πλούσιοι και οι λεφτάδες» σε σένα και αμάρταναν και αισθανώσουν υπερήφανοι καλή ώρα σαν την Πάτρα που είδατε το καρναβάλι το συντηρούμε γιατί λέει γιατί μπαίνει λεφτά μπαίνουν λεφτά, χρήμα εσύ γαπερναούμ λέει ο Κύριος που υψώθης μέσα από αυτή τη βρωμερή και αμαρτωλή κατάσταση θα έρθει η στιγμή που, καθα, που θα καταποντιστεί στον Άδη, έως Άδου καταβιβαστείς. Και άμα σας αξιώσει ποτέ ο Θεός να πάτε εκεί, στα μέρη που ήταν κάποτε παλιά οι Καπερναούμ, θα δείτε ότι αυτό που είπε ο Κύριος πράγματι, επραγματοποιήθη. Δεν μπορούν οι επιστήμονες και οι αρχαιολόγοι να εντοπίσουν ούτε ίχνη αυτής της πόλεως τηρούφηξε η γη κυριολεκτικά κατέβηκε κυριολεκτικά στον Άδη όπως το είπε ακριβώς ο Κύριος και σήμερα είναι το μοναδικό μέρος σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ που δεν υπάρχει ούτε ένα ερείπιο. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει τον χώρο που ήταν κάποτε γεωγραφικά και εκεί το μόνο που φαίνεται είναι μαύρες πέτρες, αδερφοί μου. Μαύρες πέτρες, καμμένες πέτρες, αυτό είναι εκείνο που ανασύρουν σκάβοντας οι αρχαιολόγοι. Και αυτό ακριβώς μου έρχεται και εμένα στη θύμιση, Τώρα ακριβώ που μιλούμε για τα καρναβάλια, διότι ακριβώ φοβούμε ότι το ίδιο τέλο ενδεχομένω προδιαγράφεται και για την πόλη των πατρών, η οποία πλέον έχει καταδύσει μια απέραντη πορνούπολη, ένα απέραντο χαμετιπιο και πορνίο που πλέον όχι στα σπίτια, όχι κάτω από κεραμοσκεπές, αλλά μέσα στους δρόμους, ξεδιάντροπα, μέσα στα πεζοδρόμια, σαν τα σκυλιά, συνέρχονται μεγάλοι και μικροί, αδιάντροπα, παντρεμένοι και ξανήπαντροι και προκαλούν με τις κινήσεις τους, προκαλούν με την εμφανισή τους, προκαλούν με τις απρέπειές τους, και δεν προκαλούν όπως νομίζουν εμάς τους πατρινούς, προκαλούν δυστυχώς τον Θεόν, προκαλούν δυστυχώς τον Άγιο Ανδρέα, ο οποίος όπως τον είχε δει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, ο γέροντα ο πατήρ Πα Παΐσιος, τον είδε τον Άγιο Ανδρέα εκτενώς προσευχόμενον πρώτου Αγίου βήματος του Χριστού να παρακαλεί έντονα να μην επιτρέψει ο Θεός να καταστραφεί η πόλη του. Και ο Θεός τον λυπήθηκε και ο Θεός μας λυπήθηκε χάρην των προσευχών αυτού του Αγίου Αποστόλου. Σας τα λέγω αυτά διότι όπως σας είπα και προχτές μην κάθεστε αδερφοί μου με σταυρωμένα τα χέρια. Ο Κύριος μας έδειξε ότι ακούει τις προσευχέ μας. Όταν τον παρακαλέσαμε να αναδείξει Άγιον και Καλών Επίσκοπον ο Θεός μας διάλεξε και θυμάστε εδώ από το βήμα εδώ μέσα που είχαμε τον δεσπότη προχτέ του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, του το είπα και μπροστά του στην κανονική ομιλία ότι είστε καρπός προσευχής θυμάστε του είπα και όντως έτσι είναι οι προσευχές έφεραν αυτόν εδώ οι προσευχές ειδικές σας Άλλων εσκέπτονταν, άλλων είχαν στα χαρτιά για να μας φέρουν, άλλων ανήθικων, βρωμε, βρωμερών, ακάθαρτων, διαστραμένων. Αλλά ευτυχώς επέτρεψε ο Θεός τότε ακούοντας τις προσευχές σας, επέτρεψε να εκραγεί εκείνο το τεράστιο σκάνδαλο, και τα μαζεύσανε, ντραπήκανε και άκουσε ο Θεός την προσευχή σας και εκεί στην αναμπουμπούλα εδιάλεξαν τον καλύτερο. Προσεύχεστε λοιπόν για την πόλη, προσεύχεστε για τους ανθρώπους, προσεύχεστε και αν προσεύχεστε με αγάπη και αν προσεύχεστε με πόνον και αν προσεύχεστε εκτενώς και αν προσεύχεστε με πίστη και αν προσεύχεστε με όλα αυτά τα οποία μας έχει διδάξει ο Κύριος τότε να ξέρετε ότι είπε ο Κύριος ότι αν η προσευχή σας έχει πίστη κόκκων συνάπεως μπορείτε βουνά να μετακινήσετε. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η προσευχή μας η προσευχή όλων ημών δεν έχει ούτε καν ένα σπυρικό που από πλευράς πίστεως. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ στην Πάτρα υπάρχουν πιστοί, υπάρχουν άνθρωποι με καημό μέσα τους, καημό για την αμαρτία, καημό για τους νέους και τις νέες που χιλιώνται στην αμαρτία αυτές τις ημέρες Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν ψυχές οι οποίες οδυνώνται και υποφέρουν μέσα σε αυτή τη θλιβερή η κατάσταση και αν προσευχηθείτε ο Κύριος θα ακούσει τις προσευχές σας. Θυμάστε τι είπε στον Αβραάμ όταν ο Αβραάμ εσήκωσε τα χέρια του να προσευχηθεί ο Άγιος εκείνος άνθρωπος να προσευχηθεί, να γλιτώσει ο Θεός τα σόδομα και τα γόμωρα από την καταστροφή. Του είπε ο Κύριος εάν μέσα στην πόλη υπάρχουν δέκα πιστοί εγώ για χάρη των δέκα θα τη σώσω την πόλη. Αλλά δυστυχώς εκάηκαν οι πόλει γιατί μέσα στην μέσα εκεί μόνο τρεις τελικά εφάνηκαν πιστοί τέσσερι στην αρχή ούτε καν πέντε και μετά ούτε καν οι τέσσεριοι, οι τρεις ο Λότ η γυναίκα του και τα δυο τα κορίτσα Μόνο εκείνοι οι τρεις γιατί στη συνέχεια όπως είναι γνωστόν και η γυναίκα παρανόμισε και αυτή απέναντι στον Θεό και έγινε στήλη αλατος. Επομένως ο κύριος θέλει να ψάξει να ειδήσει και αν ειδήσει αυτό που πρέπει να ειδήσει και αν ειδήσει και αν ακούσει προσευχές είναι προτεθειμένο και διατεθειμένος δεν είναι τίποτα για τον Θεό. Μην κοιτάτε που εμείς τα βλέπουμε βουνά τα πράγματα δεν είναι τίποτα για τον Θεό από τη μια στιγμή στην άλλη και να συντρίψει το έσχος αυτού του καρναβάλου αλλά και να αλλοιώσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τους φέρει όλους σε μετράνια. Αλλά τι λείπει η προσευχή, λύπη η αγάπη μας προς αυτούς τους ανθρώπους, λύπη ο πόνος μας για την βρωμερότητα αυτή της πόλης. Και γι' αυτό ο Κύριος ανέχεται και συνεχίζει να ανέχεται αυτά τα έσχυα. με κάποια πράγματα προχτές σας λέγω καινούργια σήμερα ο καρνάβαλος αγαπητοί μου αδερφοί να μάθετε ένα νέο είναι απαγορευμένος από τους ιερούς κανόνες παρκή κανόνας της αγίας μας εκκλησίας υστερ το szpitalio υπάρχει κανόνας της αγίας μας εκκλησίας ο εξικοστός δεύτερος κανόνας των αγίων apostόλων του σημάτων της έκτης ικουμενικής Συνόδου... ο οποίος ακούστε τη λέγει Ακούστε τι λέγει. Τα σούτο λεγομένας καλάνδας και τα λεγόμενα βοτά και τα καλούμενα βρουμάλια. Τι λένε εδώ οι Άγιοι Πατέρες. Αυτά λέει που ονομάζονται καλάνδες. Δηλαδή ήταν οι πρωτομηνιές και οι πρωτοχρονιές. Γιορτές, ποια ήταν τα βοτά, ήταν γιορτές προς τη μήν του Θεού Πανός, το, θυμάστε τον Παν που μαθαίναμε στα σχολεία, τον τραγωπόδορο Θερό, το Θεό εκείνο που θεωρείται ο προστάτης των ποιμνίων, των πορβάτων. Και τα βρουμάλια, τα βρουμάλια ήταν γιορτές που γινόταν προς τη του Διονύσου, ο οποίος λεγόταν βρώμιος στην παλαιά, στην αρχαία γλώσσα. Αυτές οι γιορτές λέει που γίνονταν τότε και αυτές οι γιορτές που γίνονταν λέει την 1η Μαρτίου λέει παρακάτω, πόσο έχει σήμερα ο μήνας, 19. Τώρα έχουμε καρναβάλει, 4 Μαρτίου. Κοντά κοντά, ε! Κοντά κοντά. Κοντά κοντά. Βλέπετε, η μαρτιου λεει παρακατω ποσο εχει σημερα ο μηνας 19 τωρα εχουν καρναβαλι 4 μαρτιου κοντα κοντα ε κοντα κοντα κοντα κοντα ειναι η συμπτωση δεν είναι τυχαία. Οι γιορτές λοιπόν που γίνονταν τότε την 1η Μαρτίου καθάπαξ εκ της των πιστών πολιτείας περιερεθείνε βουλόμεθα. δηλαδή να φύγουν εντελώς μέσα από την πολιτεία των χριστιανών θα μου πείτε γιατί, τι σχέση έχει αυτό με το καρνάβαλο ακούστε Τι γιορτέ είναι ο καρνάβαλος χωρί, μάσκες έτσι δεν είναι χωρί, μάσκες τραγούδια έξαλλα πράγματα γυμνισμός οι άνδρες φορούν γυναικεία οι γυναίκες φορούν ανδρικά να τα, τα λέει ακριβώς παρακάτω μηδένα άνδρα γυναικείαν στο τη δίσκεσθε ξέρετε αρχαία Κανένα άντρα να μην φοράει γυναικεία ρούχα. Η γυναίκα την ανδρά συναρμοδιον Ούτε η γυναίκα να φοράει τα ανδρικά. Τα ακούτε εσεί οι παντελονούντε. Δεν ξέρω πια. Καμιά φορά φοράει το πέρα παντελόγια. Λίγη <Συσχε> γελάτε, γελάτε, γελάτε, γελάτε. Τα μαύρε που είσαστε. <Συσχε> μαύρε που είσαστε. <Συσχε> <Συσχε> <Συσχε> Καλά καλά καλά Βρήκαν επιλογή. επιλογή καλά Βρήκανε. Θα τα δούμε μεθαύριο αυτά Θα τα δούμε μεθαύριο Ο Κύριος δεν είπε έτσι όμως Ο Κύριος δεν σου είπε να διαλέξεις Μεταξύ της κοντής φούστας Και του παντελονιού Σου είπε να διαλέξεις Την επρεπή γυναικεία Ενδυμασία Από την ανδρική Εκείνος σου είπε ο κύριο. Εσύ τα κάνες σαν τα σου μετά και θέλεις να φτιάξεις δικού σου κανόνες. Ακούτε παρακάτω στον ίδιο κανόνα. Αλλά μην τε προσωπία. Να μην βάζετε λέει προσωπία. Ποια είναι τα προσωπία Οι μάσκες. Μείτε προσωπία κομικά ή σατυρικά ή τραγικά υποδίεσθε. Μην βάζετε μάσκες. Για τραβάτε κάτω να ειδείτε. Για τραβάτε κάτω να ειδείτε πώς κυκλοφοράνε σήμερα, πώς κυκλοφοράνε αυτές τις ημέρες. Και μήτε άλλο, παρακάτω. Μήτε λέει να κάνετε γιορτές όπως κάναν τότε που βάζαν τον κρασί μέσα στα πιθάρια και τραγουδούσαν το όνομα του Διονύσου. Σήμερα δεν κάνουν αυτό, κάνουν άλλα, τρέχουν στη νύχτα στα κέντρα, πίνουν, μεθούν, βιάζουν, κάνουν, φτιάχνουν. Τα προέβλεψε αυτά το Πνεύμα το Άγιον με τους Αγίους Πατέρες. Και ξέρετε τι λέει παρακάτω. Πίτε τα στα παιδάκια σας, πίτε τα στα εγγόνια σας, που σας βγάζουν γλώσσα τώρα, σας βγάζουν γλώσσα και κάνουν τα ξέρουν όλα. Σας βγάζουν γλώσσα, να πάρετε ένα ψαλίδι να τους την κόψετε τη γλώσσα. Να τους την κόψετε τη γλώσσα. Κάποτε οι γιαγιάδες είχαν τσαγανό πάνω τους, σήμερα δεν έχετε. Όταν μίλαγε το παιδί, το εγγόνιο, ευθαρσώς, επήρε μια γιαγιά κάρβουνο μέσα από το τζάκι και του τη γλώσσα την έκαψε τη γλώσσα και τώρα μετά αυτός δεύτε, τη βλέπεις έτοιν την γλώσσα την καμένη η γιαγιά μου την έκοψε γιατί τη βλαστήμησα μια μέρα μάλιστα και οι γιαγιάδες ρίχνανε πιπέρι στο στόμα γι' αυτό σας κάτσανε στο σβέρκο Δεν λοιπόν να ακούσετε τι λέει παρακάτω. Ακούτε. Τους ούν αποτουνήν τι των προηγούμενων επί τελείναν χειρούντας αυτούς που θα τολμήσουν λέει να κάνουν κάτι από τα προηγούμενα που απαγορέψαμε λένε οι Άγιοι Πατέρες και ενώ το ξέρουν εν γνώση τούτων καθισταμένους και ενώ τα ξέρουν ή μεν κληρική ή εν Καθαρίστε μπροστά Εάν είναι παπάδες, ψούρα, ψούρα! σουρα. Πέταμα μέσα από τον κλήρο. Γιατί δυστυχώς αυτά μαθαίνω σήμερα. Δεν γίνεται τίποτα, λέει οι παπάδες, δεν γίνει τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα, δεν είναι τίποτα. τίποτα. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Δεν γίνεται να προσέχετε μόνο να προσέχετε. Πηγαίνετε, δεν έγινε τίποτα. Να προσέχουν. Να πάνε και να προσέχουν καθερίστε βουλόμεθα προστάσουμε ήδε λαϊκοί αφορίζεστε τα ακούτε κυράδες. ούτε από την τηλεόραση ούτε από κοντά ούτε από μακριά φευγάτε μακριά γιατί αυτά η συμμετοχή μας ή οποιαδήποτε συμμετοχή μας δείχνει συμμετοχή προς ιδωλολατρικά κατεστημένα ένα αυτό. Και δεύτερο. Ο Άγιος Τιμόθεος, το οποίο αναξίως φέρω το όνομα, δεν ξέρω, αυτό ήταν θεία συγκυρία, διότι κατά τρόπο εμπήρα το όνομα Τιμόθεος κατά την ημέρα της χειροτονίας μου. ήταν μια θαυμαστή συγκυρία δεν θα σας την αναφέρω αυτή τη στιγμή και βλέπω εκ των υστέρων ότι ο Άγιος Τιμόθεος είναι ο μοναδικός εκ των Αγίων Αποστόλων και Μαρτύρων που έχησε το αίμα του στις καρναβαλικές εκδηλώσεις διότι τότε στην Έφεσο εγίνονταν οι πιο σπουδαίες και πιο μεγάλες καρναβαλικές εκδηλώσεις με τις οποίες τιμούσαν τους θεούς τους οι αρχαίοι Έλληνες. Και θέλετε να σας πω κάτι με το δίκιο τους. Εκεί πιστεύανε, έτσι νομίζουν ότι έπρεπε να κάνουν. Αυτό τους επέβαλε η συνηθισή τους, αυτά τους επέβαλε η πίστη τους και τα κάνανε. Εμείς όμως σήμερα πιστεύουμε στο Δία, πιστεύουμε στην Αφροδίτη, πιστεύουμε στον Ερμή, πιστεύουμε στον Ποσειδώνα, πιστεύουμε στην Άρτεμη. Πού πιστεύουμε. Εκείνοι πιστεύουν σε αυτούς και καλά κάνανε και τα κάνανε. Έτσι νόμιζαν ότι εξευμένηζαν τους θεούς. Εμείς πού πιστεύουμε τελικά. Και όταν πλέον λέει ο Άγιος Τιμόθεος εκεί στην Έφεσο που ήταν επίσκοπος είδε ότι μαζεύονταν τέτοιες ημέρες, τέτοιες ημέρες ευγαίναν λέει στους δρόμους είχαν κάτι εσχρά αγάλματα της θεάς Αρτέμιδος την <κυρίζει> είχαν ολόγνυμη προκλητικά με προκλητικές τα αγάλματα και μαζεύονταν λέει όλοι γύρω τους γύρω από αυτά τα γάρματα όλοι έφεσος όλοι οι κάτοικοι της εφέσου ολόγυμνοι και αφού χορεύαν σαν και πίνανε μέχρι τελικής πτώσεως μεθυσμένοι στη συνέχεια λέει επεδίδονταν σε ό,τι φοβερά όργια μπορούσε να φανταστεί κανείς ε, η Πάτρα τη συναγωνίζεται τώρα συναγωνίζεται η Πάτρα και εκεί την έφεσε ο Κύριος επέτρεψε να πέσει να είναι σήμερα στα χέρια των Τούρκων, εκεί, εκεί, και δεν έχει μείνει τίποτα από πλευράς θρησκευτικής, δεν έχει μείνει πέτρα στην πέτρα. Έτσι θα γίνουμε και εδώ. Μην παραπονείστε, μην διαμαρτύρεστε, για αυτό σας είπα κάντε προσευχή. Να καταργήσουμε εμεί το καρναβάλι με τις φωνές και με τα κηρύγματα του Δημόθεου και με τις, ε, ε, τα καυγίσματα δεν δε γίνεται έτσι. Και το έχω μπει και επισήμως, εγώ δεν πάω να καταργήσω το καρναβάλι. Εγώ πάω να υψώσω την φωνή της διαμαρτυρίας και να ξυπνήσω κάποιες συνειδήσεις και να ξυπνήσουν κάποιοι που σαν τα όρνια πάνε να πέσουν μέσα εκεί στη σαρκολατρία και να τους πω γυρίστε πίσω. Αν ακούσουν, να σε ακούσουν. Εκείνο είναι η ουσία. Και έτσι ο Άγιος Τιμόθιος βγαίνοντας τότε στην Έφεσο για να ανακόψει κάπως το κύμα της οδρολατρείας εκείνης της εσχρολατρείας Μαζί με τους χριστιανούς έπεσε πάνω στους καρναβαλιστές, τους μεθυσμένους οι οποίοι με ξύλα, με πέτρες, με καδρόνια τον σακάτεψαν και ο οποίος Απόστολος Δημόθεος έξε το αίμα τους στους δρόμους της Εφέσου προσπαθώντας να ανακόψει το κύμα εκείνο της ιδρολατρίας. συνεχίσουμε τώρα έχουμε να πούμε και άλλα τα αφήνουμε για τις άλλες δύο κυριακές που μας έρχονται να, να συνεχίσουμε τώρα στις παροιμίες του Σολομόντος και συγκεκριμένα στους τρεις επόμενους τοίχους αφού έχουμε διαβάσει και έχουμε εξηγήσει μέχρι και τον 24 στίχο, να πάμε στους επόμενους τρεις, το 25, το 26 και το 27, τους οποίους και διαβάζω αμέσως. «Παραπορευομένης καταιγίδος αφανίζεται ασεβής». Δίκαιος δε, εκκλίνας σώζεται εις τον αιώνα, ως περόμφαξ βλαβερόν και καπνός όμασιν, ούτω παρανομία της χρωμένης αυτή. Φόβος Κυρίου προς τήθησιν ε, σεβόν, Είναι πάρα πολύ σπουδαία, αδελφοί μου και αδερφές μου, αυτά τα οποία μας λέγον οι τρεις αυτής στοίχοι. Πάρα πολύ σημαντικά διδάγματα έχουμε να αποκομίσουμε και επειδή οπωσδήποτε μας κυνηγάει θα κοιτάξουμε να τον εκμεταλλευτούμε προκειμένου να μη μας στερήσει το δικαίωμα να κάνουμε σωστή ανάλυση των τριών αυτών στίχων Παραπορευομένης καταιγίδος λέγει αφανίζεται ο ασεβής Ποια είναι αυτή η καταιγίδα που όταν λέει έρχεται η καταιγίδα, ο ασεβής εξαφανίζεται. Είναι η καταιγίδα της δοκιμασίας που επιτρέπει ο Θεός. Είναι η καταιγίδα της θλίψεως, είναι η καταιγίδα του θανάτου, είναι η καταιγίδα της αρρώστιας, είναι η καταιγίδα που πολλές φορές είδατε ο Κύριος επιτρέπει, γιατί, για να μαζιγίζει. Γιατί αν είσαι καλός χριστιανός, δεν το δείξεις όταν όλα γύρω σου πάνε πρίμα. Αν είσαι καλός χριστιανός, δεν θα το δείξεις την ώρα που όλα γύρω σου, σου έρχονται ευνοϊκά. Αν είσαι καλός χριστιανός, δεν το δείξεις την ώρα που γύρω σου δεν σε απειλεί κανένας. Γιατί παράδειγμα τώρα άμα πας κάτω έξω από τη Μητρόπολη και περάσεις ή έξω από την Παντάναση και κάνεις στο σταυρό σου δεν θα έρθει κανείς να σε απειλήσει να σου πει ξέρεις γιατί κάνεις το σταυρό σου. Μπορεί κάποιος να σε χλεβάσει, μπορεί κάποιος να σε αλλά δεν σε απειλήσει κα κανείς. Εάν όμως διαφαντάς σου να δει κανένας ιδωλολάτρης εδώ πρωθυπουργός θα τον βγάλουμε σε λίγο καιρό, περιμένετε θα δείτε θα μας τάξουν τίποτα αυξήσεις στους μισθούς γιατί εκείνος σας κοιτά, κοιτάτε εσείς τόσο μυαλό που στο κεφάλι σας θα, και θα σας τάξει καμία αύξηση, καμία σύνταξη γερή ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να το ψηφίσουμε τις ημέρες στην πλατεία Γεωργίου Στηρίξουμε. Mm. Και θα ανέβει αυτός. Παραστός και να σου νόμο. πεί, όποιος τολμήσει να σηκώσει το χέρι του να κάνει το σταυρό του, θα του κοπεί το χέρι από τη ρίζα. Για να είδουμε τότε, για να είδουμε τότε. Ποιος θα πάει στην πλατεία Γεωργίου, ποιος θα πάει μπροστά από τη Μητρόπολη, ποιος θα πάει μπροστά από την Παντάνασα, να σηκώσει το χέρι του να κάνει το σταυρό του, Εμένα με ρωτάτε. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη και ρωτήστε τον εαυτό σας, εσείς οι ίδιοι. Ποιος θα σηκώσει το χεράκι του να κάνει το σταυρό του. Γι' αυτό είδατε υπάρχει η παροιμία. Ο καλός, ο καραβοκύρης βέει στη φουρτούνα φέρετε. Όχι τώρα που είναι εύκολα. Όταν θα έρθουν τα δύσκολα να δούμε ποιος θα είναι ο καλός ο Χριστιανός. Παραπορευωμένης καταιγίδος αφανίζεται ο ασεβής. Γιατί λέει αφανίζεται. Σφέρω φέρω ένα παράδειγμα. Δύο παραδείγματα, τρία δεν προλαβαίνω, πρέπει να πω πολλά. Γιατί αφανίζεται ο ασεβής παραπορευωμένης καταιγίδος. Άκουσε. Κάποτε πήγα σε μια κηδεία. Και μέσα στην κηδεία είχε σκοτωθεί κάποιο νεαρός Όχι. Δεν πήγα εγώ. Συγγνώμη, μου το μετέφεραν αυτό. Είχε σκοτωθεί κάποιο <συσχεία> νεαρό. <συσχεία> βλαστίμιε, βλαστίμιε, βλαστίμιε, βλαστίμιε, <συσχεία> μέσα στην εκκλησία την ώρα της κηδείας βλαστήμιες, βλαστήμιες βλαστημούσε τον Θεό οι ιερείς εσεβάστηκαν την καταστασή του δεν θέλησαν να του να του, να, να, να, να, να, να, να, να του κάνουν μία υπόδειξη μία επίπληξη, τον άφησαν βγαίνει λέει στη συνέχεια πηγαίνει να το θάψουν το παιδί βγαίνει όξω λέει ξυπολιέται σηκώνει χέρια και πόδια στον ουρανό και μουτζωνε το Θεό με τα χέρια και με τα πόδια <χεδιά> <χεδιά> να τι γίνεται όταν έρχεται η κατηγίδα ο ασεβής αφανίζεται <χεδιά> ο ταλέπορος αυτός δεν μπορούσε να καταλάβει ότι ο Κύριος εκείνη τη στιγμή ενεργούσε με αγάπη. Και θυμάμαι και ένα άλλο παρόμοιο, παρόμοιο όχι έτσι ακριβώς, που πήγα να δω ένα φίλο μου καρκινοπαθή στο νοσοκομείο και μου λέει ο αδερφός του που εννοείται ήταν και χριστιανό. Βέβαια αργότερα με για αυτό που έκανε, έκλαψε, εξομολογήθηκε κλπ. Αλλά θυμάμαι εκείνη την ώρα τη δύσκολη, μου λέει είναι να ξαπλώσω χάμου, μου λέει τώρα και να σηκώσω χέρια και πόδια και να μου τζώνω. Τι λε, Μωρέ, του λέω. Τι λε, Μωρέ, του λέω. Καταλάβατε. Παραπορευμένη καταιγίδα, αφανίζεται ο Ασεβής Γιατί βλέπεις ο Ασεβής δεν έχει έρισμα, δεν έχει αποκούμπη. Όταν έρχεται η καταιγίδα, τον περιμαζώνει και τον πάει στο βάραθρο. Πού να πιαστεί ο Ασεβής Να πιαστεί από το Θεό, αφού δεν πιστεύει σε Θεό. Πού να πιαστεί ο Ασεβής πού να πιαστεί από την πίστη του που δεν υπάρχει, πού να πιαστεί που να πιαστεί ενώ άκουσες τι λέει παρακάτω για τον Ευσεβή δίκαιος δε εκκλίνας σώζεται εις τον αιώνα ενώ ο δίκαιος λέει εκείνη την ώρα ξέρει από που θα πιαστεί εκκλίνας σημαίνει γυρίζει προς τον Θεό και απλώνει τα χέρια του ξέρει τι κάνει ο Ευσεβής ο δίκαιος σου ήρθε ναι μια κατάσταση σου ήρθε μια καταιγίδα επέτρεψε ο Θεός να σκάσει ένα κύμα μέσα στα μούτρα σου μάλιστα λοιπόν τι θα γίνει τώρα θα κάτσεις θα κάτσεις να αρνηθείς το Χριστό όχι ο δίκαιος έχει που θα στηριχτεί Θυμάμαι μια ωραία εικονίτσα που κυκλοφορούσε παλαιά, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, σε κάποιο χριστιανικό βιβλιοπολείο την πουλούσαν. Θυμάμαι ήταν ένας βράχος, επάνω ήταν ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, πάνω στο βράχο, και έσκαγαν τα κύματα επάνω στα βράχια και σπάζανε. Και μια ψυχούλα ήταν, είχε αγκαλιάσει το βράχο και δεν φοβότανε είχε αγκαλιάσει τον βράχο, χτυπούσαν τα κύματα, χτυπούσαν, δεν, δεν την ένιωθε τίποτα, γιατί έβλεπε ότι ο βράχος ήταν ακλόνητος στη βία των κυμάτων. Δεν πεισε διαφορά ποια είναι. Ο πιστός έχει αποκούμπη, ο πιστός έχει παρηγορία, ο πιστός ξέρει τι θα βάλει στο μυαλό του και στη δυσκολότερη ακόμα στιγμή και όταν θα έρθει και το τραγικό θα έρθει και ο θάνατος θα έρθει και η αρρώστια θα έρθει και ο καρκίνος θα έρθει το ένα θα έρθει με στη ζωή μας είναι αυτά αδερφοί μες στη ζωή μας είναι ξέρει ο, ο πιστός ο δίκαιος πως θα πρέπει να σταθεί μέσα σε αυτή την καταιγίδα που επέτρεψε ο Κύριος και όχι μόνο ξέρει αλλά και ο Κύριος του δίνει δυνάμεις και αντοχές εκείνη τη στιγμή για να μπορέσει να αντέξει τα χτυπήματα αυτά. Θυμάμαι επίσης μια κηδεία εδώ κάτω στην Παντάνασα ήταν θυμάμαι το δεύτερο παιδί που σκοτωνόταν ενός ανθρώπου που εννοείται που ερχόταν εκεί τακτικά ο καημένος είχε, είχε πεθάνει τώρα το παιδί και πεθανε και το δεύτερο παιδί. Νομίζω δύο είχε όλα, όλα. Το ξέρεις, α, να λοιπόν. Θυμάμαι λοιπόν, στην Κηδεία ήμουν εκεί. Τι μου έκανε εντύπωση, τι σημαίνει ο πιστός άνθρωπος. Τι σημαίνει ο πιστός άνθρωπος. Όταν μπήκε στην εκκλησία και ήταν μπροστά το φέρετρο του παιδιού, δεν πήγε στο φέρετρο. Πού πήγε νομίζετε. Στην εικόνα της Παναγίας. Μπροστά. Δεν πήγε στο φέρετρο του παιδιού. Της Παντανάσης, εκεί στα δεξιά που είναι μπροστά, στην εικόνα της Παναγίας. Έπεσε κάτω, έκλαιε οδύρετο, σήκωσε τα χεράκια του, θυμάμαι η κράτα για τη μαγκούρα, ο καλυμένος που βήγαινε μαγκούρα, πετάει τη μαγκούρα, γονατίζει κάτω, σηκώνει τα χέρια του επάνω και μιλούσε στη Θεοτόκο. Να πάρει δύναμη. Είδες ο πιστός, διαφορά από τον άπιστο. Ο πιστός ξέρει που θα ακουμπήσει. Ο άπιστος δεν ξέρει. Αυτή είναι η τραγικότητα του απίστου. Δεν έχει που να ακουμπήσει. Βλέπει ότι φεύγει το έδαφος από κάτω από τα πόδια του και δεν ξέρει που να πιαστεί. Ενώ ο πιστός ξέρει που θα πιαστεί. Θα επικαλεστεί τον Κύριο, η Θεοτό και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησο μου δύναμη Κύριε. Πειρασμοί με πάντοτε, ε, πώ λέει η με πάντοτε, εκκύκλωσαν. Αλλά προ τη θύμη και αντιλαβούμε τη κρατεά σου σκέπη. Έλα με βοηθήσει. Πειρασμοί με πάντοτε, εκκύκλωσαν. Ε, εντάξει. Και έρχεται ο κύριο και σε βγάζει μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Μα μου πει, γιατί θα γυρίσει πίσω το παιδί, Μα δεν βγαίνει μόνο έτσι, δεν βγαίνεις έτσι μόνο από τη δοκιμασία βγαίνεις και από τη δοκιμασία να σου δώσει ο Κύριος παρηγορία να σου δώσει ο Κύριος ο σου τα μάτια ξέρετε τι μου λέγε μια μάνα ξέρετε τι μου λέγε μου λέει πάτερ μου αν δεν πέθανε το παιδί μου εγώ δεν θα ήξερα που πέφτει η πόρτα της Εκκλησίας μάλιστα την πόνεσε δεν αμφιβάλλει κανεί, αλλά μετά έβλεπε το πόσο είχε ωφεληθεί μέσα στην Εκκλησία το πόσες δυνάμεις τη είχε δώσει ο Κύριος και ε, το λέγε και το λέει ακόμα αν δεν είχε φύγει λέει η κόρη μου δεν θα ξέρα που θα πέφτει η πόρτα της εκκλησίας πάμε παρακάτω ως περόμφαξ οδούσι βλαβερόν και καπνώ σώμασιν ούτως παρανομία της χρωμένης αυτή δηλαδή λέει εδώ, όπως λέει ο όμφαξ, τι είναι ο όμφαξ είναι το άγουρο το άγουρο φρούτο το άγουρο μήλο, το άγουρο αχλάδι το άγουρο πορτοκάλι το άγουρο λεμόνι το άγουρο μανταρίνι που πάνε να το φας και είδεις αυτό κάνει το λένε ο δοντίατροι αυτό κάνει κακό στα δόντια ο δούσι βλαβερών όπως όταν πας να φας ένα τέτοιο νιώθει αμέσω μια ανατριχίλα μέσα στο στόμα σου. νιώθει τα δόντια σου να νεκρώνουν. νιώθει τα... Νιώ... τα δόντια σου η γλώσσα σου να τσιφίζει. Νιώ... νιώθει τα δόντια σου να μουδιάνε. Όπως λέει το άγουρο πράμα στο στόμα κάνει κακό στα δόντια και όπως λέει ο καπνός κάνει κακό στα μάτια. Για πήγαινε να σταθεί εκεί πέρα που καπνίζει για πήγαινε να σταθεί μέσα εκεί να δεις τα μάτια σου τα κρίζουν φτερνιέσαι τρέχει μύτη σου αυτά και όσο κακό λέει κάνει ο καπνός στα μάτια κάνει κακό τι η παρανομία σε αυτόν που παρανομεί το καταλαβαίνεις αυτό δεν το καταλαβαίνεις Γι' αυτό παρανομή. Δεν καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι η παρανομία αυτή σε καταστρέφει ψυχικά. Καταλαβαίνει ο πόρνο ότι με την παρανομία του, με την πορνεία του, κατεβαίνει τα σκαλιά του άδειο όχι ένα-ένα, αλλά 200-200. Το καταλαβαίνει το καταλαβαίνει. Γιατί αν το καταλάβαινε, θα πήγαινε. Καταλαβαίνει εκείνος ο οποίος χαλάει τις σαρακοστές του μετά που θα αρχίσει σαρακοστή. Εκείνος ο οποίος αδιάντροπα, ξεδιάντροπα, βγαίνει έξω σαρακοστές και μάλιστα άκουσα για παπά, παπά, παπά, που πρέπει να ντρέπεται με στη σαρακοστή, τετάρτη, παρασκευή, ευγεί και λέει απέναντι στην ταβέρνα μετά την εκκλησία και καθόταν κέντρια σουβλάκια. Μάγιστα! Καταλαβαίνει άρα για αυτός ο ταλέπορος τι κόλλα στον με μεθαύριο γιατί δεν είναι μόνο τι έφαγε είναι τι εικόνα δίνει τι κακό κάνει γύρω του Αν ήξερες λοιπόν η παρανομία που σε κατεβάζει και ξέρεις πότε θα το καταλάβεις αυτό. Μου πετάχτηκε ένας κύριος προχτές και μου το είπε, μέσα εκεί στο αυτό. Θέσεις πότε θα το καταλάβεις του κακό που σου έκανε η παρανομία όταν θα κλείσει τα ματάκια σου. Που τότε δεν έχει πισογύρισμα. Τότε δεν έχει πισογύρισμα. Και τότε θα παρακαλάς όπω ο πλούσιος είδε στην παραβολή του Λαζάρου και θα λες στον Κύριο Κύριε στείλε με πίσω να πάω στους δικούς μου να τους πω γιατί παρανομούν να τους προλάβω θυμάστε το θυμάστε αυτό το θυμάστε ε λοιπόν έτσι είμαστε και τώρα δεν θε να ανοίξεις τα μάτια σου τα αυτιά σου, να ακούσεις τι λέει ο λόγος του Κυρίου δεν θε, δεν σε νοιάζει δεν ενδιαφέρεσαι να φάμε να φάμε να φάμε ε, κάτσε εντάξει. Θα έρθουν και οι μέρες που θα φας. Νίστεψε όμως τις Άγιες ημέρες που ορίζει η Εκκλησία. Μη γίνεσαι κτήνος, μη γίνεσαι ζώο, μη γίνεσαι σκυλή. Τα σκυλιά τρώνε, χωρίς να ξέρουν τι κάνουν. Το σκυλι πάει, χωρίς να αισθάνεται καμία εδώ, καμία ντροπή, να πάει να φάει. Όχι, εσύ δεν είσαι σκυλή, είσαι άνθρωπος. Εσύ είσαι άνθρωπος. Όπως λοιπόν το άγουρο στο στόμα κάνει κακό στα δόντια και όπως ο καπνός κάνει κακό στα μάτια έτσι και η παρανομία κάνει, επιφέρει θάνατο στην ψυχή ή οποιαδήποτε παρανομία και μάλιστα αν ανοίξετε το βιβλιαράκι αυτό που έχετε προμηθευτεί αυτό που με τη χάρη του Θεού εγράψαμε αν ανοίξετε εκεί θα δείτε κάτι θα δείτε ένα κεφάλαιο θα δείτε ένα κεφάλαιο είναι η αμαρτία εκείνη που γίνεται εσκεμμένα, εσκεμμένα. Αν διαβάσετε εκείνο το κεφάλαιο θα δείτε, ξέρετε τι, αυτή λέει η εσκεμένη αμαρτία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Άμα πάρει όλε τι αμαρτίε και τι ζυγήσει, τι βάζει σε μια ζυγαριά και τις ζυγίζει, θα ειδήσει. Θα βάλει την πορνία, έχει ένα βάρο η πορνεία. Ασφαλώ. Θα βάλει στη μυχεία, έχει ένα βάρος η μηχία. Θα βάλει το έγκλημα, το σκότωσε κάποιον, έχει ένα βάρο το έγκλημα. ασφαλώς, Θα βάλει την έκτρωση, έχει ένα βάρο η έκτρωση. Ασφαλώ. Αλλά ξέρει κάτι, μπορεί να βάλει μπροστά σε όλα αυτά ένα ψεματάκι και να είναι πολύ βαρύτερο από όλα τα άλλα που σου ανέφερα το ψέμα βαρύτερο από το έγκλημα μ' mm. ποιο είναι αυτό το ψέμα εκείνο το ψέμα το οποίο δεν το λες χωρίς να το καταλάβεις δεν σου ξέφυγε mm. αλλά εκείνο το ψέμα που ενώ σκέφτηκε σου έβαλε ο Κύριος τον αγαθό λογισμό στο μυαλό σου και σου είπε πρόσεξε παιδάκι μου δεν κάνει να λες ψέματα και λες εσύ όχι εγώ θα το πω εγώ θα το πω εκείνο το ψέμα λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι βαρύτερο και από την πορνεία και από τη μιχία και από το έγκλημα και από το φόνο και από την έκτρωση και από όλα. μάλιστα μάλιστα τι με κοιτάτε μάλιστα παρακάτω φόβος Κυρίου προστήθησιν ημέρας έτη δε ασεβών ολιγοθήσεται το διαβάζω το ερμηνεύω ο άνθρωπος λέει ο οποίος φοβείται των Θεών είναι ευλαβής άνθρωπος σέβεται το Θεό ευσεβής άνθρωπος του Θεού ο Θεός λέει του προσθέτει ημέρες θα το ερμηνεύσουμε αυτό μετά. Τι σημαίνει αυτό, Στο Νασεβή λέει όμως τα χρόνια του λέει θα λιγοστέψουνε. Στο να Νασεβή, τα χρόνια του θα λιγοστέψουνε. Τι σημαίνει αυτό, Θα το ερμηνεύσουμε αμέσω τώρα. Και πάμε να ερμηνεύσουμε το πρώτο. Τι σημαίνει φόβος Κυρίου προστήθησιν ημέρας στον άνθρωπο δηλαδή που έχει φόβο Θεού μέσα του που πιστεύει στον Θεόν που έχει αφήσει όλη τη μέριμνά του στον Θεόν που έχει όλη του την αγάπη δοσμένη στον Θεόν ο Κύριος λέει του προσθέτει ημέρας τι σημαίνει αυτό δηλαδή αυτός δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ Δηλαδή αυτό θα πάει στα 90 και στα 100 και στα 200 χρόνια, όχι αδερφοί μου, παραξηγήσετε, γι' αυτό σας είπα, θα το ερμηνεύσουμε σας είπα, είδατε τι σας είπα, δεν σημαίνει αυτό, γιατί βλέπεις ο Άγιος Άνθρωπος, ο Άνθρωπος του Θεού, έχει αλλού το μυαλό του, ο Άγιος Άνθρωπος δεν νοιάζεται να μείνει εδώ, δεν τον ενδιαφέρει αυτός ο κόσμος. Ο Άγιος άνθρωπος ο οποίος νιώθει, νιώθει, ζει από εδώ, ζει την ουράνια κατάσταση, ο άνθρωπος θέλει να πετάξει, να φύγει, να φύγει, να πάει κοντά στον Κύριο. Θυμάστε εκεί που διαβάζουμε τα βιβλία των πατέρων, των συγχρόνων πατέρων, διαβάζουμε στον πατέρα Πορφύριο, και στον πατέρα Παΐσιο, ξέρεις τι έλεγε, «Α, λέει, Θεέ μου, λέει, πάρ' τον καρκίνο που κάνω έναν ανθρωπάκο, λέει, και εδώ στο μένα, λέει. Εγώ, εγώ να φύγω, λέει. Ο Κύριος, ξέρετε, τι μου έλεγε, εγώ αείμνηστος αυτός, Άγιος δάσκαλος, τι μου έλεγε, «Αχ, μέχρι πότε θα περιμένω, να με πάρει και μένα να φύγω και εγώ θέλω να φύγω, να φύγω». Τον θυμάμαι στην κατασκήνωση που πήγαινε και προσκυνούσε την εικόνα της υπεραγίας τετό και της έλεγε «Μάνα» λέει «Μέχρι πότε θα σου περιμένω, μέχρι πότε θα περιμένω, μέχρι πότε θα περιμένω, μέχρι πότε θα περιμένω». Μιασόταν να φύγει. Είχε καημώνα πάει κοντά της, την αγάπαγε. Εζούσε με την προσδοκία της Αναστάσεως, του θανάτου και της Αναστάσεως. Βλέπετε τους Αγίους, δεν τους φοβερίζει ο θάνατος. Ζούνε για να φύγουνε. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Δεν ζει για να ζήσει εδώ πέρα στον κόσμο. Τι να το κάνει τη ζωή αυτή. Αυτές τα 50, τα 60, τα 80, τα 200, τα 300. Μέχρι πότε θα σας πει στο λοιπόν. Μέχρι πότε. Ο Άγιος Άνθρωπος ζει για να φύγει. Ζει για να πεθάνει. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό εδώ που λέει φόβος Κυρίου προστήθηση είναι ημέρας Τι σημαίνει ότι ο Θεός προσθέτει ημέρες σε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο το δίκιο; Τι σημαίνει Του δίνει ημέρες ο Κύριος ημέρες Του δίνει, τον ετοιμάζει, τον καλλιεργεί Του παρατείνει τον χρόνων της ζωής του μέχρι να αγιαστεί μέχρι να φτάσει γιατί ξέρει ο Κύριος Όσο τον άφηνε τον Κυριόργη εδώ πέρα στη ζωή, ο κυριός όλο αγιαζόταν. Μέρα με την ημέρα γινόταν όλο και πιο άγιος Και περιμένει, περμένη, περμένη ο Κύριος μέχρι να φτάσει στο καλύτερο στάδιο που θα μπορούσε να τον πάρει. Τον άφησε τον πατέρα Παίσιο τον άφησε, τον άφησε, τον άφησε, τον άφησε, τον άφησε. Μέχρι που εξαγηλώθηκε αγίασε. Άφησε τον πατέρα Μορφύριο, τον, τον, τον άφησε, τον άφησε, τον άφησε. Μέχρι που έφτασε στο καλύτερο σημείο. Μετάρα του λέει, έλα πάμε. Ναι έφυγε ο Πατήρι Παϊσίος στην ομίληση ο, ο Πατήρι Πφάνιος 59 χρονών έφυγε 59 χρονών ο Κυριώρης 76 χρονών νεότατοι άνθρωποι αν μου πεις 76 ε, σχετικά με άλλους νεότερος εγώ εμείς πικραθήκαμε ο Θεός να μας αρέσει γιατί μπορούσα να τον έχουμε κι άλλο και να μας λέει ακόμα 76 χρόνων αισθανθήκαμε ότι μας έφυγε νέο. Αλλά προσεύχεται από εκεί που είναι το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε μέσα μας ότι μας έχει συνέχεια στις δεήσεις του προ τον Κύριο και αυτές οι δεήσεις κάτι βαστάνε και αυτές. Δεν προσθέτει η μέρα ο Κύριο το προστίθει η ημέρα σημαίνει ότι του προσθέτει η ημέρας του δικαίου γιατί, για να αγιάζεται ακόμη περισσότερο. Αλλά λέει για του τα έτη τους, τα χρόνια τους λέει θα λιγοστέψουν. Έτη δε ασεβών ο λιγοθήσετε. Τα χρόνια λέει των ασεβών θα λιγοστέψουν. Τι σημαίνει αυτό θα τους πάρει νέους ο Χριστός. Όχι γιατί βλέπεις υπάρχουν και, και, και, και ασεβείς οι οποίοι φτάνουν και 90 χρονών και 95 χρονών και 100 χρονών και βλαστημάρα το Χριστό και την Παναγία μέσα από το κρεβάτι τους εκεί τους έχεις εκεί με καρκίνο εκεί φεύγουν τα κόκαλά τους εκεί φεύγουν τα πόδια τους τα χέρια τους ξεριζωνώνται εκεί φεύγουν τα μάτια τους τα μούτρα τους εκεί ζαρώνουν εκεί πεθαίνουν και του λες ρε, ρε, ρε παπά να σου φέρουν όχι, όχι τον παπά, όχι. Όχι τον παπά. Ως το μαμά μα τούτε τι σημαίνει ο λιγοθήσετε τα χρόνια των ασεβών θα λιγοστέψουν Και τι σημαίνει τι κάνει ο ασεβής ο ασεβής γιάροτα τον τον άντρα σου τη γυναίκα σου, το παιδί σου για τον που είναι ασεβής που δεν υπολογίζει Χριστό, Παναγία, Αγίου, που δεν πατάει στην εκκλησία που βλαστημάει, που βρίζει που είναι ανέσχοιτος ξεδιάντρωπος για ρ ότι είσαι να του πεις Πάμε να ξομολογηθούμε Γιατί μπορεί! Γιατί Θα πεθάνω. Έτσι δεν σου λέει Θα πεθάνω. Δεν πει Δεν το βάζεις καθόλου στο μυαλό του Κι ας είναι 50 Κι ας είναι μεθαύριο 60 Πάλι το ίδιο θα σου πει Και ας είναι και 70 Και ας είναι και 80 Το ίδιο θα σου πει γιατί μπορεί θα πιθάνω Και 90 το ίδιο και κατώνει το ίδιο και εσύ στο κρεβάτι γιατί μόνο θα πεθάνω έχεις καρκίνο ρε το έχεις καταλάβει έχεις καρκίνο για αυτό πολλές φορές εγώ τους το λέω όταν είναι ασε... όταν είναι κανασασεβής τους το λέω να πας επάνω και να του πει ότι φίλε μου έχεις καρκίνο πεθαίνεις ξύπνα επιτέλους βάσκες και σωθεί βάσκες και ζητήσεις ένα αξιωμολόγο. Στον Άγιο άνθρωπο δεν χρειάζεται να το πεις. Αυτός πάντα εξομολογημένος είναι. Αυτός πάντα εγκοινωνημένος είναι. Αυτός πάντα στην νηστεία, στην προσευχή του, πάντα. Αυτός δεν έχει ανάγκη να του υπερθυμίσει το θάνατο. Στον άλλον πέστου του το. Πέ του το. Πες του το να ξυπνήσει επιτέλους. <ΣΣΣ> που δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Τι σημαίνει αίτια σε βόνο λιγοθήσετε. Σημαίνει ότι, ότι, ότι εκεί που νομίζει ο ασεβής ότι έχει χρόνια μπροστά του έχει, έχει, έχει, έχει έχει ξαπ! Θα έρθει ευνίδιος ο θάνατος Εκείνα που νόμιζε θα λιγοστέψουμε Πιστεύει ο 90' ότι θα φτάσει στα 100 Τον αφήνει ο κύριος Τα 90' 92, αδιάτροπος το ίδιο Τι να σε κάνω ρε ταλέπορε μαγαρίζεις τον τόπο που βρίσκεσαι Άντε να σε πάρω να ξεπρωμήσει ο τόπο. Τελείωσε. Τον παίρνει τα 90. Λίγα ήταν τα χρόνια που έζησε. Όχι. Oh. 93 είναι λίγα. 95 είναι λίγα. 100 είναι λίγα. 105 είναι λίγα. Μα πόσο να σε αφήσει ακόμα. Αφού δεν παίρνει καμπάρι. Αφού δεν ξυπνάς Αφού δεν αλλάζει. Αφού δεν διορθώνεσαι. Αφού, αφού, αφού. Τι θα του πει μεθαύριο στο δικαστήριο. Δεν είχα χρόνο μπροστά μου να μετανοήσω. Τι θα του πει. Τι θα του πεις, δεν πρόλαβα, μα τι να προλάβεις, με 100 χρόνια εδώ σου φτάνανε, μα τι να προλάβεις, πόσο, κι άλλο. Αυτό σημαίνει ολιγοθήσετε. εκείνα που είχε βάλει στο μυαλό του, που συνεχώς έλεγε, εγώ θα, θα ζήσω, θα ζήσω, θα ζήσω, δεν έβαζε ποτέ το θάνατο στο μυαλό του, δεν έλεγε ποτέ έβλεπε γύρω του νέους γέρους παιδιά που πεθαίνανε, δεν εξύπναγε να πει ότι θα έρθει και για μένα κάποια ώρα, όχι. Αυτός έλεγε θα ζήσω, θα ζήσω, θα ζήσω. Ε, κάποια στιγμή ήρθε και αυτόν η ώρα του θανάτου και έτσι αυτό σημαίνει αίτιας σεβόν ολιγοθήσετε. Τελειώνουμε εδώ αγαπητοί μου αδελφοί και αν θέλει ο Κύριος και πάλι την ερχομένη Κυριακή εδώ πάλι από το ίδιο αυτό βήμα θα έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα και σημαντικότερα πράγματα και για τον Καρνάβαλο, αλλά και να προχωρήσουμε εδώ στο Άγιο αυτό κείμενο της Αγίας Γραφής, που βλέπετε ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερα στοιχεία, Άγια στοιχεία παίρνουμε, και όλο και περισσότερον εάν θέλουμε, αγιαζόμαστε. Διότι όποιος έρχεται εδώ και φέρνει και δοχείο μαζί του, θα πάρει πολλά. Όποιο έρχεται απλώς και φεύγει δεν παίρνει τίποτα. Γι' αυτό με ρυμνάτε, να έχετε μαζί σα δοχείο. Δοχείο είναι η καθαρή σα η καρδία. Να έρχεστε εδώ με έτοιμο δοχείο να φορτώσετε, να φορτώσετε, να φορτώσετε μέσα από τα άγια λόγια που ακούτε. Και μην έρχεστε αδιανοί και φεύγετε αδιανοί. Διότι τότε, διάπα, που ήρθατε, χάσατε την ώρα σα. Ο Θεό να είναι μαζί σα. Να σηκώσει το χέρι σου να κάνεις το σταυρό σου. Κάποτε λέγει έγινε αυτό. Δεν θυμάμαι πού έγινε. Ήταν κάποιος λέγει επήγε να φάει σε ένα εστιατόριο ένα γέροντας και πριν κάτσει στο τραπέζι του έκανε την προσευχή του και κάθισε και έφαγε. Και δίπλα, δίπλα ήταν κάτι ήρωες νεαροί χα-χα-χα-χα-χα-χα, χα χα, χα, χα, χα γελάκανε, ο γέροντας δεν είπε τίποτα ένας από αυτούς τρασίτερος πήγε και του είπε, γιατί έκανε το σταυρός σήκωσε σήκωσε τα μάτια του ο γέροντας το πρόσωπό του σηκώθηκε ο Όρθιος του λέει, έκανα το σταυρό μου για να ξεχωρίζω από τα γαϊδούρια διότι τα γαϊδούρια δεν ξέρουν να κάνουν σταυρό και πέφτουν με τα μούτρα μες στο άκυρο εγώ είμαι άνθρωπο και έχω φόβο Θεού μέσα μου και ξέρω ποιος μου δίνει το φαΐ και θέλω να τον ευχαριστήσω αυτόν που μου δίνει το φαΐ για να ξεχωρίζω από τα γαϊδούρια Για αυτό κάνεις το σταυρό σου κατηγοράσε το λαό το Ισραηλικό τι έκανε ο Ισραηλτικός λαός ξέχασε και ζητούσε τον θάνατο Χριστού ευλασχυμούσαν είναι χορό <ΡΡΟΟ> αύριο είναι Κυριακή θέλετε να πάμε κάπου όλοι μαζί, να πάμε κάπου <ΡΟΟ> μπράβο, λοιπόν, <στονίτλαιο> ποιος το πω τον εσύ, ωραία, θα <στονίτλαιο> πάμε λοιπόν αύριο αν θέλετε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, παπάς μπορεί να με, δεν με νοιάζει θα πάμε αύριο, παίζει Παναχάικη εδώ μέσα, δεν έχει κανένα εδώ πέρα, είναι κανένα φίλατρος είναι κανένας φύλαφλος. όχι, παίζει Παναχάικη, να πάμε στο γήπεδο γελάτε, μην γελάτε να πάμε στο γήπεδο να ακούσει εκεί στο γήπεδο δέκα χιλιάδες, είκοσι χιλιάδες, πώς πάνε, δεν ξέρω πώς πάνε να ακούσει εν χορό, εν χορό ερχορώ να βλαστιμείτε το όνομα του Κυρίου της Υπεραγίας Θεοτόκου του Τιμίου Σταυρού τα κατήλια, οι εικόνες τι είναι αυτή τι είναι ορθόδοξη δεν είναι ορθόδοξη δεν είναι ορθόδοξη δεν είναι να ποια είναι αγαπητή μου τα κάθια στην καρδιά του κυρίου. Και πείτε μου εσείς τι τον πώνεσαι τον Χριστό περισσότερο, τα καρδιά. Τι τον πώνεσαι τον Χριστό περισσότερο, Το ακάρθινο Στεφάνι. Τι τον τον κύριο περισσότερο, Το μαστίγιο. Ή τον πώνεσαι και τον πονάει η συμπεριφορά του Πέτρου και των συγχρόνων Πέτρων. Η συμπεριφορά του Ιούδα και των συγχρόνων Ιούδα. Η συμπεριφορά των μαθητών και των συγχρόνων ψεύδο του Χριστού και η, συγχρο... και η συμπεριφορά του λαού του Αχάριστού καθώς και η συμπεριφορά του δίθεν Ορθόδοξου Χριστιανικού Ελληνικού Λαού. Τελειώνω και τελειώνω με μία ευχή. Δε και εμείς και καθαρμένες διανύες συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκροθόμεν δι' αυτόν τες βίου ηδονές. Από την ώρα που θα ανοίξει η Μεγάλη Εβδομάδα μία συμβουλή σας δίνω κοίταξε να κάνεις τον εαυτόν σου εστίτο κοντά στο Χριστό. Η παρουσία σου να είναι αισθητή κοντά στο Χριστό. Ο Κύριος να αισθάνεται ότι δίπλα του έχει ένα μαθητή του. Και αυτός να είσαι εσύ. Όταν έχεις ένα νεκρό στο σπίτι ούτε γελάς, ούτε παίζεις, ούτε χορεύεις, ούτε όρεξεσαι να φας, ούτε τίποτα. Και σέβεσαι τον νεκρό που έχεις στο σπίτι σου. Ε, λοιπόν, αν είσαι χριστιανός και αν είμαι χριστιανός και έχεις λίγη αγάπη, ελάχιστη αγάπη στον Χριστό,